Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σας η εκπομπή X Libris, επίσης και πάλι για τη νέα σεζόν 2015-2016, όπως είχαμε πει το φθινόπορο, με τα πρώτα βρόχια επιστρέφουμε κι εμείς. Βέβαια, εντάξει, ο καιρό ακόμα καλοκαιρινό είναι κατά βάση. Μας έριξε όμως την πρώτη μας βροχούλα. Ξεκίνησαν και, τα, και το σχολικό έτος την Παρασκευή και με την ευκαιρία να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές αλλά και τους φοιτές και γενικά σε αυτό που λέμε σπουδάζουν σαν νεολαία αλλά και φυσικά να μην ξεχνάμε και τους φίλους μας, τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι οποίοι α, και αυτοί αντιμετωπίζοντα τα προβληματάκια που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, όλη η κοινωνία, όλο το κράτος μας, ξεκινήσαν και αυτοί τις δουλειές τους. Είναι άλλωστε τέτοιο το κλίμα της πατρίδας μας που ουσιαστικά, το καλοκαίρι θέτει έναν φυσιολογικό, θα λέγαμε, φραγμόμια φυσιολογική διακοπή στην ομαλή ε, διεκαπερέχωση των όποιων εργασιών μας, προγραμμάτων κλπ. Ε, και σιγά-σιγά από το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο, σε ένας μεταβατικός μήνας, μαζευόμαστε και... Ε, αυτό γίνεται και εδώ, στο Radio Music Heaven. Όπως είδατε, η παραγωγή αρχίζουμε και βαζευόμαστε, αρχίζουμε τη νέα σεζόν και ευελπιστούμε ότι θα σας κρατήσουμε μια ευχάριστη πάνω όλα και γιατί όχι επικουδομητική παρέα και τις α, μέρες, τη νέα σεζόν που έρχεται. Επομένος να σας καλωσορίσω όλους στο, ε, σε αυτή την εκπομπή του Ex Libris και να πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Ε, με αυτό το υπέροχο, πιστεύω, σας άρεσε κομμάτι για πιάνο. Καλώ ορίζουμε την νέα σεζόν. Δημήτρη Σουστακόβιτσα ήταν το αλέγρου από το πιάνο κονσέρτο νούμερο 2 και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στη τις δύο πιανίστριες μου, μία φτασμένη, μία κολαπτόμενη την Ελένη και την Ευελήνη, που είναι και φανατικέ ακροατριέ της εκπομπή μας. Επίσης, πολλές καλησπέρες και φιλιά και στην Εμι, γνω... δική μα μας Εμιθιοπούλου, με την εκπομπή της Ροκ Απόπυρες, η οποία μας κρατάει συντροφιά αυτοί έχει αλλάξει το, το πρόγραμμα, συγγνώμη δεν έχω ενημερωθεί. Έμεινε εγώ στα παλιά. Είπαμε Σεπτέμβριο, νέα σεζόν, νέες ώρες το πρόγραμμα. Εμ πάση περιπτώσει η εκπομπή της Εμή εδώ και θα μας κρατάει η συντροφία κάθε εβδομάδα, σου πω, μετά τις ακριβείς ώρες, μόλις πρόσεξα ότι αλλάξανε. Εμ πάση περιπτώσει... Ε, να πούμε λίγο για, τη, για το πώς επικοινωνείτε με την εκπομπή μας, να τα θυμίσουμε. Τακτική ακροτάστα, ξέρετε. Οι καινούργοι ε, καλό είναι να τα μαθαίνετε. Καταρχάς, ε, Υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, το eXlibris έχει τη σελίδα του στο Facebook, όπως και οι υπόλοιπες εκπομπές του Music Heaven, όπως και ο Σταθμός του Radio Music Heaven, έχει τη σελίδα του στο Facebook και εκεί πέρα μπορείτε να μπείτε, να αφήσετε τα μηνύματά και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο πιο εύκολος τρόπος, αν δεν είστε κάπως συνδεδεμένοι, είναι από το παράθυρο του player που ακούτε αυτή την εκπομπή. Έχει ένα ειδικό πεδίο, συμπληρώνετε το μήνυμά σα. πατάτε αποστολή και το λαμβάνουμε εδώ στο στο και τις να μας θέλετε τις παραδειρήσεις, τις ευχές σας, τα φιλιά σας, τα εκτιμούμε πολύ και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Και φυσικά ο πιο α, ο προτινόμενος, αν θέλετε, τρόπο και ο πιο είναι να εγγραφείτε δωρεάν και γρήγορα να στο Music Heaven στο MusicHaven.gr και να μπείτε στο chat εδώ πέρα που έχουμε, όπου οι παραγωγίε εκπομπή είναι παρόντε, έτοιμοι να απαντήσουν στι απορίε να δείχνω τι παρατηρήσει σα να κουβεντιάσουν και το θέμα της εκπομπή και γιατί όχι να προτείνετε και πράγματα που θέλετε να ακούσετε ή να πούμε. Επίση, να καλησπέρισουμε και του φίλου που μα ακούνε μέσω του Live24 και έχει και εκεί παρουσία το Radio Music Heaven. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή η επικοινωνία όσοι μα ακούτε από εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει οι φίλοι μα που, που συμμετέχουν και στο Goodreads έχουν Google Plus, μπορούν να μα βρίσκουν και αυτοί από εκεί και να μα στέλνουν. Ε, μηνύματα. δεν είμαστε δικτυωμένοι και λίμωναν δεν είμαστε ως διαδικτυακό ραδιόφωνο. Να ξέρω ξέρω πω, πω, γιατί ε, μουσική επένδυση τη σημερινής εκπομπής. Όπως ε, ήθεσαι, δεν προσπαθώ να είναι, είναι θεματική μουσική επένδυση. Ε, σήμερα, λοιπόν, είναι αφιερωμένη στα BBC Prom's που χθες ε, κλείσαν, έρχονταν την ευλέα τους στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall. Ε, Όσοι δεν ξέρετε τι είναι τα proms, τα promenade concerts που είναι γίνονται πλέον από την αγήδεια του BBC, ε, καλό είναι να το διερευνήσετε στο Google, ειδικά όσοι αγαπάτε την καλή μουσική, όχι μόνο την κλασική, αλλά και τη σύγχρονη, έχω κάνει ένοιγμα. Στο εκεί είναι ένα πολιτισμικό μεγαλοπολίτιστημικό γεγονός του Λονδίνου και όχι μόνο σε όλη την... Στην Βρετανική επικράτεια έχουν απλωθεί τα proms. Επί κεντρό του είναι το γνωστό Royal Albert Hall στο Λονδίνο, όπου ε, διεξάγονται είναι, λοιπόν, από το 1941, δεν κάνω λάθο. Εν πάση περιπτώσει, χθε ήταν η τελευταία νύχτα των πρόμμ και τα κομμάτια που θα επενδύσουν την εκπομπή μα σήμερα είναι αυτά που όσα. Προλάβουμε και μπορέσουμε από αυτά που ακούστηκαν ε, στην χθεσινή παράσταση στο Ρογκαλάν Albert βέβαια. Ε, η τελευταία νύχτα τον πρόμως να πω ξεκινάει τα πρόμως των Ιούλιο να φανταστείτε Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι τώρα τα μέσα Σεπτεμβρίου δύο μήνε γεμάτη με μουσικέ από έχουν κάνει τεράστιες ανοίγματα από όλο τον κόσμο, από όλα τα είδη τη μουσική, βέβαια πάντοτε στο επίκεντρο η κλασική μουσική ε, περνάνε μεγάλα ονόματα κάθε χρόνο ε, ευρύ το ρεπερτόριο όπω είπαμε τελευταία νύχτα είναι πιο. Α, θεωρείται πιο ιδιαίτερη, είναι ένα μεγάλο πάρτι της μουσικής. Ακούγονται στο πρώτο μέρος, να το πω έτσι. Ακούγονται, α, γίνεται μια σύνοψη στο ύφος και στο στυλ, να το πω έτσι, των κομματιών του ρεπερτορίου όλης τη σεζόν και κλείνει με κάποια τραγούδια, με κάποια κομμάτια, τα οποία είναι παραδοσιακά και ακούγονται Κάθε χρόνο ε, ανελειπώσα στα πρόμψη, πρόκειται βεβαίως, ε, θα τα αναγνωρίσετε και θα τα ακούσετε και εδώ, κυρίως για παραδοσιακά βρετανικά ε, κομμάτια, θα πούμε περισσότερα γι' αυτά στη συνέχεια. Και φυσικά, για να μην ξεχαστώ, θα πούμε και για το αντικείμενο τη εκπομπή μα γιατί άλλο, για τα βιβλία, να δούμε τι κάνει, να κάνουμε ένα απολογισμό αυτού του. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ήταν μεγάλο το κενό, κάτι λιγότερο από δυο, ε, μήνες, ας δύο μήνες ε, πέραστε χωρίς το έξι να δούμε κάνουμε λίγο τον απολογισμό μας α, ως βιβλιοόφυγοι και αναγνώστες πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι Ακούσαμε ένα περίεργο, ίσω σε ακούστηκε εσύ θα μάθει από αυτό ε, το είδο τη μουσική. Είναι μια πιο σύγχρονη σύνθεση, σύγχρονη του 1894. Ρίχερντ <laughs> no, Στράου είναι ένα τονικό ποίημα, είναι η ε, επίσημη να το πω έτσι, είδο που ακούσαμε, με τίτλο Ογγεν Spengels Lustiges Fächer. τα γερμανικά μου είναι αφίλια, το γνωρίζω αλλά είναι αυτά τα κομμάτια που ακούστηκαν χθε την τελευταία νυχταία των Πρόμπς του 2015. Να καλείς περισσότερο εδώ πέρα και τη φίλη μας τη Σπυρού και τον Γιώργο που ακούνε παρέα την ε, εκπομπή. Είναι τα παιδιά που, που Μα φέρνουν τη φλήκη μας στο σελίδα το spoiler.gr, αλλά θα σας πω περισσότερα, ε, λίγο αργότερα, γιατί έχω να σου πω κι άλλα... Ε, Φορούνε και το spoiler, αλλά λέτε πω μένουν να κάνετε λίγο υπομονή. Ε, είχαμε δύο μήνε λοιπόν, να διαβάσουμε, και κανονικά τώρα πρέπει να πω για μαζευτείτε και πείτε μου τι κάνατε. Άφησα μόνο του δύο μήνε τι διαβάσατε. Ε, να ξεκινήσουμε από μένα. Βέβαια, να ξεκινήσουμε από μένα. Ε, Αναλόγω του χρόνου που είχα στη διάθεσή μου, ε, να πω την αμαρτία μου, ήταν φτωχή. Η συλλογή μου εμπλουτίστηκε. Σε... Δυστυχώ αγόρασα α, α, αρκετά βιβλία και εντάξει, έκανα μια γερή επένδυση σε βιβλία και σε κάποια λευκόματα που χρειαζόμασταν. Αλλά αναγνωστικά, όχι και τόσο εντυπωσιακά, αν σκεφτείτε, δε, σε αυτό το διάστημα μόλι πέντε βιβλία α, ολοκλήρωσα. Και έτσι δεν τα, και δεν τα και τα τεράστια, να το πω έτσι, βέβαια οι διακοπές έχουν αυτό το κακό γιατί είναι διακοπές απ' όλα, ε, ε, πέρασα καλά ε, αρκετές ώρες εκτός ε, σπιτιού, αρκετές ώρες, ε, εν κινήσει, να το πω έτσι ε, δύσκολο να διαβάζεις περπατώντας υπάρχουν τα audiobooks θα μου πείτε αλλά ε, με κόσμο με φίλους με, και παρέα ε, εντάξει τώρα δεν θα διαβάζεις παρόλο που φροντίζω πάντοτε να έχω μαζί μου στο α, κινητό τηλέφωνο κάποιο βιβλίο γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βρεις χρόνο να διαβάσεις ε, παρόλα αυτά α, ήμουν συνέχεια όπω είμαι κόσμου μου, με κόσμο, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ε, επέφερε λίγο το διάβασμα. Εντάξει, να πω και την ναι, αμαρτία μου. Ε, το και λίγο, Γενικά, κατά την άδειά μου, το έριξε και λίγο στα βίντεο παιχνίδια. Οι παλιέ αγάπη δεν με τίποτα όπω έχω ξαναπεί. Ε, είδα και λίγο περισσότερη ε, τηλεόραση, ε, ταινίε βασικά και σειρές ε, της ειδήσεις και τα λοιπά. Ενημερώτηκα τα έχω κόψει πολύ όπως έχω πει και φορές και φυσικά δεν κάνουμε μπαράκια, καφετέρι, <laughs> γιατί να το κρύψουμε ε, άλλωστε. Αλλά παρόλα αυτά ε, έχω, θα πούμε για τα βιβλία που κατάφερα να διαβάσω και θα κάνουμε λίγο την ε, κριτική μας. Ε, πάντως η, ε, έτσι σαν γενική ε, εντύπωση φέτο είναι ότι είδα περισσότερο κόσμο να διαβάζει. Ε, δεν ξέρω αν είναι εντύπωσή μου, αλλά γενικά είχα την αίσθηση ότι κυκλοφορούσε περισσότερο βιβλίο και στις ε, παραλίες κυρίως ε, βέβαια και γενικά σε μέρη που ο κόσμος χαλαρώνει και ηρεμεί και παρατηρώντας γνωστούς και φίλου, διαβάζοντας και καταστάσεις ενημερώσει που στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης βλέπω ο κόσμος διάβασε, διάβασε αυτό το καλοκαίρι ευχαριστώ κατά τη γνώμη μου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και να αρχίσω να σας λέω για τα βιβλία που διάβασα. Και φυσικά με τους τρόπους επικοινωνίας που είπαμε, πείτε μου και εσείς για κάτι αξιόλογο, για ό,τι αξιόλογο διαβάσατε ή γενικά πώς θα πήγατε με τις αναγνώσεις στη θέληνη περίοδο. με τον ε, Λουτσιανό Παβαρότη να ερμηνεύει την Άρια Ρεκόντιτα αρμονία από την όπερα Τόσκα του Πουτσίνι. Αν από τα κομμάτια, είπαμε που ακουστηκαν χθες το βράδυ στα, την τελευταία νύχτα των Πρόμ στο, στο Royal Μπροχόλ στο Λονδίνο, να με τον Λουτσιανό Παβαρότη αλλά δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα ηχογραφήσεις της φασινής βραδιάς, απομένως αναγκαστικά θα τα ακούσουμε με, συγγνώμη, με άλλους ε, κρεμμινευτές. Να ε, συνεχίσουμε όμως εμείς με τα ε, βιβλία μας. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο για, ε, που διάβασα, α, να θυμίσω λίγο ότι πριν, α, μας, πριν διακόψουμε, είχα καταφέρει, είχα τελειώσει τη σειρά. Έχει τελειώσει, είχα διαβάσει όλα συγχωριμένες τις με αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, το σειρά στο τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου, το γνωστό Game of Thrones δηλαδή, το τηλεοπτικό του Μάρτιν και είχαμε κάνει και τη σκηνική κριτική στην οπόμπη και ε, είχα διαβάσει και τα δύο εξαιρετικά κατά την άποψή μου το... «Ready Player One» που κυκλοφορήσεται ελληνικά ω «Ανησυρτήμος Πατά και το «The Martian» του «Αντιβάιρη», ο άνθρωπος από τον Άρη, το οποίο θα κυκλοφορήσει και σε ταινία με τίτλο «Η διάσωση». Εντάξει, γνώμη με τον φίλο μας το spoiler alert, μεγάλη spoiler για να το πω έτσι του πήρε αζεορχικός χαρά, ο τίτλος του βιβλίου δηλαδή, μια χαρά ήταν «Ανθρωπος στον Άρη». Μετά από αυτά τα δύο ξεφαρδικά βιβλία, ε, διάβασα το Μοιράζ, το Μοιράζ, το Μαρκ Tederman που είναι ένα αστυνομικό πω έτσι μυστήριο, μυστήριο αστυνομικό, ε, που πατάει πάνω στα βιβλία του Ισάκ Ασίμοφ με στα βιβλία με τους νόμου της ρομποτικής και προσπαθεί να μιμηθεί ε, να αποδώσει μάλλον ε, αυτό το στυλ να καταπιαστεί με τα θέματα του σε στον ίδιο κόσμο όπως τον ε, είχε στήσει και ο Οσίμουφ στα βιβλία του ε, Δυστυχώς Όμω, βέβαια, α, έχει αρκετούς οποδούς, πολλού άρεσε, έτσι. Α, μένει σχετικά πιστό στον κόσμο του ασύφου μου, έτσι όπως θα μπορούσε άλλωστε έτσι. Εμένα, προς δεν με εντυπωσίασε τόσο, ε, τόσο πολύ. Α, θα μπορούσε να, στην ίδια γραμμή να γράψει κάτι δικό του. Τι δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, καταρχάς, διαβάσει σε και ειδικά τα βιβλία που έχουν να κάνουν με τη ρομποτική του, έτσι, όπως το εγώ το ρομποτ. Ε, εκείνο που δεν μου άρεσε είναι ότι ενώ από μόνο του σαν αστυνομική μελλοντική περιπέτεια δεν είναι άσχημη, ε, δεν μου άρεσε το ότι μένει περισσότερο στο αστυνομικό δεντεκτιβικών, αν θέλετε, κομμάτι, στη δράση και λιγότερο ε, στη λογική, να το πω έτσι, στη λογική των νόμων της ε, ρομποτικής. Ε, εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ στα Origins, ταρχικά το βιλία του Asimov, ήταν ε, ότι <coughs> επικεντρώνονταν ακριβώς σε αυτούς τους νόμους της ε, ρομποτικής και προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν, να προβλέψουν... και φυσικά μπορούσε να παρακολουθήσουν στη λογική τους... σαν ένα καλό αστυνομικό μυστήριο, κατά κάποιο τρόπο. Και σε αυτό το τομέα μπορούμε να πω ότι δεν, δεν εκανοποιηθήκα. Βέβαια, δε, εντάξει, τα ρομπότ είναι πάντα παρόντα... Εντάξει, υπάρχουν οι νόμοι της ρομποντικής και είναι υποτίθεται στο επίκεντρο, όμως όχι α, όμως κατ' όνομα, θα έλεγα. Η ουσία, αν αφαιρέσεις τους νόμους και βάλεις κάτι άλλο, θα μπορούσε να είναι το ίδιο μυθιστόρημα. Δηλαδή, δεν, δεν μπορώ να δω κάτι που α, αλλάζει την α, ουσία του... Ε, το μυθιστορήματο. Δεν, δεν είναι η καρδιά του μυθιστορήματο η ε, νόμη της ρομποτικής Περισσότερο είναι οι αντιδράσει των ανθρώπων και τα αδλήματα των ανθρώπων σχετικά με τη ρομποτική και του νόμου του και λιγότερο. Και, εντάξει, θα μου πείτε, μπορεί ακριβώ αυτό είναι επαιδείο και ο συγγραφέα να δώσει πιο, μια πιο ανθρωπινή διάσταση, να ασχοληθεί περισσότερο με το αντίκτυπο στου ανθρώπου και λιγότερο με τα ρομπότ και του. Αυτούς, αυτούς. Δεν ξέρετε, Σεβαστώ, όμως αυτούς καθ' αυτούς εντάξει δεν αντιλέγω σεβαστό προσωπικά όμω το θεωρώ υποδέστερο των uh, original <laughs> αν θέλετε να το πω έτσι του Ισακ Ασίμοφ δεν λέω μην το διαβάσετε άλλωστε είναι το πρώτο μόνο ε, της ε, σειρά έτσι ε, υπάρχουν ε, σε αυτή την ε, υπάρχουν τρία μέχρι στιγμή σε αυτή τη σειρά που τίτλοφορείται τα νέα μυστήρια του ρομπότ του Ισάκα ε, διαβάστε το πρώτο δεν χάνετε τίποτα θα θυμηθείτε λίγο κάποια αγαπημένα ε, από, τους, ε, από τον κόσμο ε, το ρομπότ αλλά εσάς μπορεί να, να σα αρέσει ειδικά αν θεωρούσετε ότι λίγο στεγανά και τεχνικά Αυτά που αγγραφέ ο, ο σύμφωτος έρεσε περισσότερο. Ε, εμένα πάλι μου άρεσε λιγότερο. Ε, δώστε του όμως μία ευκαιρία, δικά μπορείτε να το ε, δανειστείτε από κάποιο ε, φίλο, καλά σε βιβλιοίθηκε δεν νομίζω να το βρείτε. Τέλος πάντων, αν, αν το βρείτε κάποια προσφορά ή το δανειστείτε από κάποιο φίλο, δώστε του μία ευκαιρία. Δεν είναι πολύ καλύτερο από άλλα, θα έλεγα, που κυκλοφορούν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Και την τιμητική τη του Πουτσίνι χθες, καθώς τρει αριές του ε, παρουσιάστηκαν, στα, ακούστηκαν μάλλον στην τελευταία νέχτα των πρώτων. Εδώ απολαύσαμε την αριά Νόνο Βίδι Μάι από την όπερα Μανόνο Λεσκό Πουτσίνι φυσικά. Ε, ερμηνεία Ρόλαντο Βίγεθον και ελπίζω να σα άρεσε να, ήταν νομίζω πρώτης. Πολύ ωραίες ερμηνείες. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε όμω αυτά που διαβάσαμε. Και αφού έπιασα τα remake, συνέχισα μάλλον ένα remake, ένα rewrite, θα πρέπει να πούμε, ένα άλλη προσπάθεια αναβίωσης. Ενό συγγραφέα διάβασα το, στο Monogram Murders, του ε, φωνούς με το μονόγραμμα, που το έγραψε η Σόφη Χάνα, εμπειρή συγγραφέα του αστυνομικού θα λέγα, με του διεκτιβικού, όπως το λένε κάποιοι, και το έγραψε με ήρωα των γνωστό μας Ηρακλή Πουαρό της Αγκάθα Κρίστη. Ήταν όμορφο που ξαναείδαμε σε δράση τον, τον φίλο μας, τον Ιεσοκλή αρό, τους αγαπημένους μου detective όλων των... Και νομίζω και τους πιο αγαπημένους detectives όλων των εποχών. Θυμάστε, παλαιότερα είχαμε κάνει και έκπομπη για το αστυνομικό ε, μυθιστόρημα. Έτσι, προφανώς, εγκατακρίστη η μεγάλη κυρία του είδου και φυσικά αλλά νομίζω ο Σελοκ Χόλμς του Γότσον και με τον βιθότο του Γότσον και ο Ιεκλής που αρώμε τη Μισ Μάραπλ ε, κατέχουν τα πρωτεία νομίζω στου ε, μεταξύ των ερευνητών, των detective ε, που έχουμε που αγαπάει ο κόσμος και έτσι με αρκετή προσμονή με αρκετέ προσδοκίε, διαβάσα το Monogram Murders το οποίο είναι, αποδίδει πάρα πολύ ωραία και την εποχή του υποτίθεται ότι διαδραματίζεται έτσι, μέσω πόλεμο, ε, λονδίνο. Ε, και γενικότερα Αγγλία, περιγράφει πάρα πολύ ωραία, δεν ξεφεύγεις αυτό το κομμάτι. Οι, οι, οι αγαπημένε να το πω έτσι, παραξενέσεις αγγικά του Ιρακλυποαρώ είναι παρούσες. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες αποκλείσεις το στυλ φυσιολογικό. Αυτό το μυστήριο είναι ωραίο, ε, εξελίσσεται με ωραίο τρόπο και ένα από αυτά που μου αρέσει και στα περισσότερα όχι σε όλα, αυτό περισσότερο βλέπεις σε κάθε κρίστη, ότι ε, σε κάθε κεφάλαιο νομίζεις ότι έχεις βρει τον, τον ένοχο, αλλά σε κάθε κεφάλαιο και γνώμη. Ε, και αυτό λίγο πολύ το αποδίδει σε ικονοποιητικό βαθμό. Όχι, ας άδικο, σε βαθμό το αποδίδει η Σοφιχανά στο α, βιβλία της. Ε, Τέλος, το τέλος ικανοποιητικό, ικανοποιητικό θα έλεγα, ε, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο, ε, λίγο πιο σύντομο, ίσως, ε, ίσως φιλιάρησε λίγο προς το τέλος, δεν, ε, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είναι καλό. Και νομίζω ότι επικεντρωθεί και περισσότερο, θα ήθελα να είναι πιο επικεντρωμένο στο όνειρο και παράδειγμα, και όχι στον, α, στον έτερο των ηρών, στον κατά κάποιο τρόπο βοηθό του Ρεκλυπορώ. Βέβαια, εντάξει, ήταν αναγκαίο γιατί, α, εντάξει, και ο Πόρα, πόσο χρειά θα ζήσει, να το πω, έτσι, δεν μπορεί να το κάνει πιο όλο μόνο του. Ε, Εκείνο που δεν μου άρεσε στο, στο βιβλίο, πολύ παράπονο βγάλω σε παράδοξα να έχετε παρατηρήσει, <laughs> εκείνο που δεν μου άρεσε στο βιβλίο, είναι ότι του λείπει α, η λογική πάλι, του λείπει αυτή α, πώς να το πω, ε, η απόλυτη η υπολογιστική, αν θέλετε, η τετράγωνη λογική, του Ηρακλή Πουαρώ. Ε, ναι, βρίσκουμε τον ενόχο, η λύση έρχεται, αλλά δεν είναι ε, τόσο τετράγωνη η λογική, δεν είναι τόσο airtight, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποια σημεία που πρόσωπική μου αίσθηση δεν έχουν τοουλευτεί, δεν έχουν εξηγηθεί επαρκώς και κάποια πράγματα που βασίζονται περισσότερο στη... Να το πω διαίσθηση, να το πω στην ανθρώπινη ψυχή και λιγότερο ε, στο συστηματικό να το πω έτσι, και λιγότερο στην ε, λογική, ε, στην απόλυτη λογική που μας έχει συνηθίσει, τουλάχιστον ο Ηρακλής ε, Πορο, έτσι, ο φίλοι του Πορο νομίζω ότι καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλω να πω με αυτό. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ε, εδώ είμαστε στο Radio Music Heaven. του τρόπους του τους είπαμε. Πάλια συντομία μέσω Facebook, μέσω της σελίδα του σταθμού, μέσω του chat μας. Έρχεται και μας λέτε, και... Έρχεται και μας λέτε τη γνώμη σας Παράληψη, ξέχασα να καλύψω και να ευχαριστήσω για τις ευχές και τον συμπαραγωγό, τον Κώστα, εδώ στο Music Heaven. Θα σας πω όμως μετά για ώρες και τέτοια, γιατί έχετε την ότι αλλάξαν λίγο οι ώρες και οι μέρες των εκπομπών. Επομένως, αν μην πω καμία βλακία, θα το κοιτάξω και αμέσω μετά το επόμενο κομμάτι θα σας πω και τους α, φίλους συμπαραγωγούς... Ε, για να δει κάποιε αλλαγέ, να σε επιβεβαιώσω. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι μα. Ήταν ο Ανδρέα Μποτσέλη που ερμήνευσε την πολύ γνωστή Άρια να Τόρμα από την Όπαρα του Πουτσίνι του Ρενδό. Και με αυτή την τριάδα κλείνουμε με το Απόρις, κλείνουμε με τον Πουτσίνι. Λοιπόν, κοίταξα το πρόγραμμα έτσι για να μην λέτε ότι σας ξεχνάω. Και ε, όντως ε, ο Κώστας δεν άλλαξε την ε, εκπομπή του, τη γνωστή και πολύ καλή εκπομπή να πω. Η μουσική δεν έχει όρια, παραμένει 5η, 7 με 8 θα ακούσετε τις εξαιρετικές επιλογές του Κώστας. Η Έμοια άλλαξε λίγο το πρόγραμμά της και μας μπέρδεψε, θα την ακούσετε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, όχι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 με 10 λοιπόν, η ευμορφία Θεοπούλου με τις ροκ απόπειρες στα μικρόφωνα του Music Heaven. Τα άλλα λίγο πολύ έχουν, όσο ε, έχουν, εκτός <laughs> και τα δικά μου. Και το Ex Libris. Αλλάζει η ώρα, όχι η μέρα. Αλλά το Ex Libris πάει μία ώρα μπροστά, εν ώψη της χειμερινή Winter is coming. Βλέπετε μου το κόλλησε ο Μάρτιν, είχε δεν είχε. Τέλος πάντων. Ε, πάει μια ώρα μπροστά Το Xlibris λοιπόν Για να εξυπηρετήσουμε τι ανάγκε του, του προγράμματος Θα μεταφερθεί 5 με 7 κάθε Κυριακή Από την επόμενη Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου Κυριακή των εκλογών Εντάξει ε, Έχω πάψει να σκόλω με πρεπολού ε, Το Xlibris όμως θα είναι εδώ Όχι για να κάνει γκάλου. Αλλά για να σκρατήσει παρέα Με βιβλία και καλή ευελπιστό Μουσική Και θα είναι μαζί σας πέντε με πτά. επομένω ε, δεν γυρίζουμε ακόμα τα ρολόγια μας, αλλά θυμηθείτε, ε, θα ξεκινάμε πιο νωρίς της Κυριακιάς. Έτσι, με σημεράκια Κυριακή, νομίζω ε, σιγά σιγά σιγά προχωράει ο καιρός. Θα δείτε ότι οι βολεύεις είναι και καλύτερα. Να επιστρέψουμε όμως στα βιβλία που... Διάβασα. έτσι λοιπόν μετά από αυτά τα δύο βιβλία τα οποία μου άφησαν μια γλυκόπικρη να το πω έτσι γεύση καλά ήταν να, να περίμενα κάτι περισσότερο ίσως θα ήταν καλύτερα μόνο τους χωρί αναφορές όπως είπα σε εμβληματικέ μορφές του το παρελθόντος και ξέρετε είναι ένα... Ε, ε, Επικίνδυνο ο μονοπάτι αυτό και αν μη τι άλλο στους που το τορμάνε, οφείλουμε να γνωρίσουμε ε, θάρρος, ε, αν μη άλλο. Ε, γιατί ναι μεν εξασφαλίζεις μια καλύτερη, πιο γρήγορη αν θέλετε, αναγνώριση από το κοινό, από τους φαν, από τους αυτούς αρέσουν περίπτωση του τους του Σίμμοφοι, τους φαντους Αγκάθα Κρίστη εξασφαλίζεις μια πρόσβαση σε ένα έτοιμο, σε εισαγωγικά αναγνωστικό κοινό από την άλλη όμως είναι ένα κοινό το οποίο είναι δύσκολο να το, να το ικανοποιήσει. και είναι δύσκολο αυτό το μονοπάτι και όχι μόνο στο βιβλία αυτό σημαίνει και στις ε, ταινίες έτσι ε, είναι δύσκολο να πάρεις κάτι εμβληματικό, ειδικά δεν είναι εμβληματικό, και να το αλλάξεις. Ε, να... Φαν... Καταλαβαίνετε ήδη, περνάνε ονόματα Star Wars 1, έτσι. Πού το 4, πού το 1, κάτι remake. Τώρα περιμένουν όλοι, α, το Wars, περιμένουμε όλοι το Star Wars το 7, και στα μετερίζια, να το πω, το περιμένουν οι ΦΑΝ, να δουν κατά πόσον θα σεβαστεί το, το είδος ή θα έρχεσαι η πολεμική. Τι να, πω, ε, να πω για το Hobbit, για την τελευταία δεκατενία της τριλογίας, ε, φανταστείτε ότι οι ΦΑΝ έκαναν δική τους εκδοχή, η οποία είναι καλύτερη. Από, αυτή, από, από την κανονική ταινία, να το πω έτσι, θέλει προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, ε, είπαμε, και θέλει πολύ ε, θάρρος. Σε να το θάρρος, ε, ίσω και την καλή πρόθεση, αλλά είπαμε πρέπει να είσαι σίγουρος πολύ για την ε, υλοποίηση. Ε, ε, να μην κρινιάζω πολύ. Στη συνέχεια πιάσα ένα πιο, πώς να το πούμε, τεχνικό, α, α αν θέλετε, βιβλίο, ε, την πληροφορία. Ε, ιστορία, θεωρία, πλημμύρα πληροφορίας του James αρντ ε, Δεν ξέρω να το προφέρω σωστά. Βάση περιπτώσει, ε, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο «Η πληροφορία και στα ελληνικά». Ένα μεγαλούτσικο βιβλίο το οποίο όμω μου πήρε πολύ περισσότερο χρόνο να το τελειώσω, οπότε υπολόγιζα και συνέβαλε τα μέγιστα στον άμμυν, μήνω σε χαμηλούς αριθμούς βιβλίων. Ε, τεχνικά όχι, δεν ήταν καλογραμμένο, δεν ήταν δύσκολα. Τα περισσότερα σημεία ήταν ε, άμεσα κατανοητά. Σωστά, πρέπει κάποιος να δώσει λίγο περισσότερη προσοχή. Όμω ήταν... Ε, ήταν λίγο κουραστικό και δεν σε τράβαγε, δεν είχε, ε, δεν είχε ρυθμό το βιβλίο. Αυτό είναι κακό. Είναι βιβλίο που προσπαθεί να δώσει όλη την ιστορία αυτού που λέμε σήμερα ε, πληροφορία και θεωρία της πληροφορίας. Πληροφορική, αν θέλετε. Εντάξει, και πληροφορική. Λέμε πληροφορική και ε, ξεφεύγουμε νούμε, πολλά πράγματα που ε, δεν είναι και, από, ε, και απόλυτα σωστά. Πάση περιπτώσει ε, ε, ε, ασχολείται με την πληροφορία. Πώς φτάσαμε να, στο σημερινό ορισμό, στη σημερινή θεωρία τη πληροφορία, Ξεκινάει από την απαρχή της ιστορίας, τι, ήταν, ε, τι την προσώπευε αυτό που λέμε σήμερα πληροφορία για τους αρχαίους λόγους και σιγά σιγά παρουσιάζει την εξέλιξή τη. Ε, τα μπλέκει όμως, μπλέκει δύο πράγματα. Βλέπει και φαινώς με την πληροφορία σαν πληροφορία, φατέρω δε το σύστημα μετάδοσης τη πληροφορίας. Πιο σωστά, της τελεπι... Είναι ένα με τις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, παρουσιάζει την ιστορία της πληροφορίας ε, μέσα από την, ε, ε, την άποψη, αν θέλετε, την οπτική γωνία των ε, τηλεπικοινωνιών. Ε, Θεμητό με την έννοια ότι οι ανάγκη των τηλεπικοινωνιών, κυρίως... Ε, Καθόρισαν, έδωσαν το ανέφεσμα για τη μεγαλύτερη έρευνα, για την αποσαφήνιση, για τον ορισμό, αυτό που λέμε πληροφορία και τη μετάδοσή της. Από την άλλη όμω ε, είναι ε, λυπές, ε, κατά τη γνώμη μου. Λυπές ε, ε, ε, ε, ως προς τις τηλεπικοινωνίες, ε, σχε, σχετικά λυπή δηλαδή, δεν και με και ξέρω κατά πόσο κάνει το ίδιο και για την πληροφορία, ε, <coughs> καθότι δεν είμαι ειδικός επιστήμονα της πληροφορίε, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εκεί κάπου, ε, εντάξει, ίσως είναι πιο πλήρη κάλυψη ε, Δηλαδή κάνει, παίρνει επιλεκτικά κάποια κομμάτια α, από την ιστορία των ελεπι, τηλεπικοινωνιών και κάπου νιώθεις ότι πηδάει. Ε, επίσης δεν έχει, αυτό που είπα, δεν έχει ρυθμό, δηλαδή διαβάζει όποιος είμαι ήδη να το αφήσει το ίδιο είναι, το ίδιο δηλαδή δεν σε τραβάει, δεν έχει μια στρωτή να το πω αφήγηση, α, μια αφήγηση που να κρατάει τον αναγνώστη να, α, να τον παρασύρει μαζί σε ένα, σε ένα ταξίδι, σε μια αναζήτηση, μπορώ να τον την παρεβάλλω εδώ με το τα εξαιρετικά βιβλία του Simon Sings. Έτσι, ε, όσοι έχετε διαβάσει το κώδικα ισχυριστικά α πούμε ή το Big Bang, καταλαβαίνετε ε, τι εννοώ. Ε, δεν έχει αυτό το, αυτή τη, τη ροή. Όπως και άλλα βιλία, ή το γουυστικό το γονίδιο του Ντόκινς. έτσι, ε, έχουν μια, μια ροή αυτό σε κρατάνε να δει, σου αποκαλύπτω σιγά σιγά και άλλα βιβλία τώρα, αυτά μου ήρθαν στο μυαλό, κάπου λοιπόν λείπει, κάπου ε, χάνε το ρυθμός. Ένα άλλο που δεν μου άρεσε είναι ότι σε κάποια σημεία καταντάει πραγματικά ε, βαρέτο. Ε, δηλαδή, ε, καλό είναι να γνωρίζουμε λεπτομέρειες που τεκμηριώνουν αυτό που λέει, αλλά ε, ε, εξαρτάται. Ε, μέχρι που θα φτάσουμε. Ξέρετε, θες να γράψεις αν ήθελα να κάνει μονογραφία στα συγκεκριμένα θα πρέπει να γράψει κάτι άλλο δύο. Αυτό είναι που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό και ε, πρέπει τουλάχιστον αυτά που γράφει Μέχρι, μέχρι ένα επίπεδο λεπτομέρεια μπορεί να πάει. Ε, και το χειρότερο είναι, όπω υπάρχει έλλειψη ομορφία. Είναι κάποια σημεία, κάποιε προσωπικότητε, κάποια α, γραπτά να το πω έτσι, κάποια αυτά στα οποία στέκεται. Ε, και παραπέμπει ε, μεγάλα αποσπάσματα από με αυτά που έγραψαν αυτέ οι προσωπικότητες και ε, ενώ άλλα τα περνάει πολύ επιφανειακά. σω δεν τα θεωρεί ο συγγραφέα κεντρικά. Ε, ναι, έπρεπε όμω να το δώσει αυτό στον αγνώστη με κάποιο άλλο ε, τρόπο, ε, ή να το κάνει πιο περιγραφικό. Ε, είμαι γενικά επιφυλακτικό σε αυτού του είδου δουλειά, αλλά και σε τα άλλα με τι παραθέσει, όταν παραθέτουμε. Ε, γράπτα κάποιο άλλου ανεξαρτήτως τη δικαιολογία υπάρχει τι, οτιδήποτε ε, πρέπει να προσέχουμε λίγο πως εκτάσει θα δώσουμε πώ θα τα εντάξουμε στη ροή και έτσι δεν μου άρεσε ε, και το τελευταίο που έχω να καταλογήσω είναι ε, ε, ότι σαν να υπήρχε λήψη ε, στόχου ε, δηλαδή Πήγαινε, πήγαινε οι συγκριφές και είχαμε δυνατόν να δω πού θα το φτάσει. Ε, δεν ήταν σαφής ο στόχος και ο σκοπός του βιβλίου Στο τέλος το φτάνει στη θεωρία της α, πυροφορίας ε, Και κάπου και το σταματάει. Ε, θα... Δεν μπορώ να πω ότι έμεινε ικανοποιημένο από αυτή την α, προσέγγιση. Α, προτιμούσα κάτι... να ναι, είχε από την αρχή ένα στόχο, αλλάξερς που πηγαίνει το βιβλίο και να σε πάει η περιέργεια στο πώς θα φτάσει εκεί που θα σε πάει όχι στο, στο στόχο αυτό το καθε, το καθε αυτό ε, βέβαια το βιβλίο έχει πάρα πολλές πληροφορίε για συγκεκριμένα πράγματα μέσα ε, θα έλεγα ότι είναι από τα βιβλία που δυστυχώς ή ευτυχώς ε, είναι καλό κάποιος να το ξεφυλίσει, δεν θα στενά σε κάποιον ότι ο Φλίσης είναι ένα κεφάλαιο εδώ, ένα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ρυθμό που θα τον ενοχλήσει, αλλά ε, θα ήθελα... Ε, είναι από το βιβλίο που πραγματικά ίσως η, το index, που λέμε, η βιβλιογραφία ε, που παραθέτει και... Οι διάφοροι ορισμοί να κρύζουν περισσότερο από το βιβλίο. Ε, τέλο πάντων, όσοι ασχολείστε με αυτά τα θέματα, καλό είναι να του ρίξετε μια ματιά. πίσω ακόμα καλύτερο να το προμηθευτείτε για να το έχετε στη μπειοθήκη σα. Αλλά όπω είπα, δεν έγινε να το διαβάζει ε, κα, κανονικά από την αρχή μέχρι το τέλο. Περισσότερο ξεφλίσμα και να σταθείτε εκεί που σα ε, ενδιαφέρει. Δεν ξέρω βέβαια τώρα. Ε, Εν, ε, δεν θυμάμαι τώρα τις εκδόσεις, πάντως σε και τα ελληνικά θα το ε, βρείτε στα βιβλιοπολία. Yeah. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Για σήμερα αρκετά μονολόγησα. <Τι> Το ούτε είναι παραγωγό, ούτε λάθο. Είπαμε τα proms του BBC τα τελευταία χρόνια κάνουνε, τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεκαετία πριν από, κάνε μια στροφή και προ άλλε ε, ε, μουσικά. Ήδη έχουν ξεφύγει από την καθαρά κλασική μουσική και στα πλαίσια. Αυτά χθε το κοινό μεταξύ των πιο σύγχρονων τραγουδιών και άκουσα, ήταν το James Johnson, Victory Stride. Και με αυτό ολοκληρώσαμε και την πρώτη ώρα τη εκπομπή μα. Να θυμίσω ότι είναι εκπομπή εξ στο Radio Music Heaven. Και ελπίζουμε να σα αρέσει. Αυτή η μιλήσαμε προηγουμένω και συνεχίζουμε λίγο με τα βιβλία που κατάφερα και διάβασα αυτού του μήνε των διακοπών. έτσι. Που έκανα α, διακοπή από την εκπομπή. Ε, είπαμε για τρία από τα βιβλία, ε, πιάσα και ένα μικρό έτσι, βιβλίο, υποτίθεται πιο ευθυμογράφημα να το πω έτσι, το βρήκα κάπου και... Μικρό φθηνό του χτύπησα το ηρωνικό νεοελληνικό λεξικό του Νίκο Δήμου. Ο Νίκος Δήμου γνωστός έτσι σε έχει απασχολήσει πολλές φορές, είτε για καλό είτε για κακό την κοινή γνώμη, έχει μια τάση προς το χιούμορ στα βιβλία του και αυτό δεν είναι από την εξαίρεση, είναι οντός γραμμένο με τη μορφή ενός... Το οποίο ευτυχώ το ανανεώνει ο Κάσικα από τι εκδόσει και στο οποίο υπάρχουν διάφορα ορίκησέ, να το πω έτσι, ε, σύγχρονη ε, ε, Ελλάδα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον ε, προφορικό, στο, στο λόγο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, και, και στο ίντερνετ, στον τύπο. Θα σπανίσει κάποιε εκφράσει τι οποίε τι αντιμετωπίζει με το. Από τη χιουμοριστική σκοπιά, και όπως πάντα σε αυτά τα βιβλία. κάποιες είναι πιο επιτυχημένε, κάποιες είναι α, λιγότερο επιτυχημένε, κάποιε ήδη ε, ανεώσεις, κάποιες ήδη έχουν ε, ξεπεραστεί, ε, κάποιε ε, είναι επικράσει αλήθειε. Ε, και κάποιες ε, ίσω δεν τις έχει αποδώσει καλό συγγραφέας. Στην πάση περιπτώσει, διαβάζεται τίποτα σε ελάχιστη ώρα. Ε, ναι, ε, πολύ, ε, πολύ ευχάριστο, θέλε, εντάξει, και δίνει τροφή και παρεΐστηκε συζητή, δηλαδή να το διαβάζετε αν πατάξετε τέτοιε ατάκες στην, σε κάποια παρέα, α, μπορεί να προκύψει κάποια ε, από τι γνωστές Φιλοσοφικοπολιτικέ συζητήσει τι οποίε τόσο μα τόσο πολύ αρέσκομαστε σαν λαό. Και εντάξει, αυτό τώρα που τον χρόνο θα μου πείτε. Εντάξει, εντάξει, το θέμα είναι να, να είμαστε και λίγο πρακτική κάπου. και νομίζω το κάνουμε σε θέματα. Α, Ουσία, να το πω και έτσι. Στην θεωρία είμαστε καλοί να το πω Στην πράξη ε, υποφέρουμε. Ε, Βέβαια, μια κύλα με γιάτια μικρά που και διαβάζονται εύκολα, περί το να σου πω. Ε, και διάβασα και του ε, ε, αρκά. Ε, Δεν ξέρω κατά πόσο πιάνουν τα βιβλία, ε, πάντω εντάξει. Ε, Διαβασα 23 έτσι για να βρίσκονται. Διαβασα το, το, το ζευγάρια που έχει βγει, ε, διαβάστε το ε, πώς λέει και μια παλιά ταινία και η παντρεμένη και η, η παντρεμένη θα γελάσει, το λέει, η ανήπαντερη θα μορφωθείτε, κάπως έτσι. Αν πάση περιπτώστε, βέβαια, τώρα κάποιος για την πλάκα, πιο διάβα... α, το λέτε ψέματα στο τεστ, ε, το δεύτερο από τα μαλλιά κουβάρια, ε, ε, όχι εντάξει. Ήταν πολύ ωραία, μου κράτησαν ευχάριστη συντροφιά. Ο Αρκά είναι εγγύηση σε κάτι τέτοιο. από τα φοιτητικά μου χρόνια και πριν, ίσω, διαβάζω διάφορα του Αρκάρ και, τα, τα, έχω και ε, τα έχω και στη συλλογή μου. Αλλά ξέρετε τα περισσότερα κυκλοφορούσαν δανεικά από χέρι σε χέρι, από ε, μεταξύ μαθητών και Φίλοι κυκλοφορούν αλλά δεν τα ξέρω δεν τα έχω πλέον και στη συλλογή μου. Και ναι, πάντα θα βρει κάτι να, να γελάσει. ή ακόμα καλύτερα, κάπου θα σε κάνει να σκεφτεί. Πάντω για, για όσο έτσι θέλω, κάτι κάτι μικρό και σύντομο. Ε, είχε κάνει και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις η Σπυρού, όπως τους είπα νωρίτερα, στο, στο Spoiler Alert, η του στο τμήμα τα βιβλίας, γιατί δεν το κρύψω, αλλά άλλωστε ε, δεν ξέρω πώς παρακολουθούνται, ε, τα, βιβία, τα βίντεο που ανεβάζουν τα παιδιά στο, που ανεβάζει Σπιρού, στο, στο YouTube με παρουσιάσεις βιβλίων. Ε, αλλά μπορείτε να τα βρείτε την της σελίδας, δεμόσω του στο YouTube και έχει και προτάσεις για μικρά βιβλία τα οποία μπορούν να διαβαστούν ε, σύντομα και ευχαριστώ και και αρκετά α, χιουμοριστικά βίντεο μπορώ να πω τα οποία ναι, όσο θέλετε και λίγο κάτι χιουμοριστικό μπορείτε να τα ε, να, το παρακολου, να παρακολουθείτε και πέρα το το, site, το κανάλι συγγνώμη στο βίντεο και να γελάσετε δεν ξέρω πως είδατε το τελευταίο βίντεο άσχετο με τα βέβαια που αναφέρεται στις ελληνικές εκλογές ε, παρακολουθήστε το για να δείτε ότι ναι, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα τελικά έτσι από δεκαετίε που θεωρούσαμε ιστορικές πλέον ε, όχι, δεν έχουν αλλάξει και πολλά Δυστυχώ κατά τη γνώμη μου αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώ λένε η ελεκτρία των πολιτικών, ο κύριος Λος ξέρει, ξέρει καλύτερα, Μ, για να δούμε τι ξέρει ο κύριος Λος. Και τέλος πάντων, αυτά που ξέρει ο κύριος Λος τα ακούει κανένα Τέλος πάντων, αν βάζω κακά και δύσκολα ερωτήματα τώρα, ε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα επανέλθουμε για το τελευταίο που πρόλογα να διαβάζω. Πριν, από την ένταξη του Xlibris, ένα βιβλίο που έχει ήδη συζητηθεί αρκετά και πιστεύω θα συζητηθεί και αρκετά στο τον καιρό, τα χρόνια που α, έρχονται. Πάμε όμως στο, στο επόμενο κομμάτι. Νομίζω πολύ γνωστό το, το κομμάτι. Το πρωινό από τη suite Apple του Edward Grigg. Ένα από τα κομμάτια που ακούστηκαν εχθέ βράδυ στην τελευταία νύχτα των Proms στο Roger Lalberd Hall στο Λονδίνιο. Και για να συνεχίσουμε με το τελευταίο βιβλίο που πρόλαβα να διαβάσω, όπω είπα, καταφέρα και διάβασα το καινούριο. Το καινούριο. Ε, Εξαρτάται πώς θα το δεις. Το βιβλίο της Harper Lee το Ghost at a Watchman τη Harper Lee την ξέρετε από το μοναδικό και βρα, πολύ ευρωβραβευμένο βρα, και εμβληματικό όπως είχα πει και νωρίτερα βιβλίο που έχει εκδώσει το Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια το Kill a Mockingjay. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο το Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια θεωρείται Συνομή, τη της Αμερικανικής Λογοτεχνίας πραγματεύεται μια δύσκολη εποχή, την εποχή των φιλετικών ε, διακρίσεων στο νότο της Αμερικής και δεν συζητάμε την εποχή ε, των φιλετικών διακρίσεων με τον Αμερικανικό εμφύλιο, έτσι πριν τον Αμερικανικό εμφύλιο, συζητάμε για την τον 20ο αιώνα συζητάμε το... για το Μέσοπόλεμο πάλι στην Αμερική, για τη δεκαετία του 30, ήταν αν θυματικά, τότε τα ε, κοτσίφια. Και ε, κάποιες λίγες δεκαετίες, 10-15 ε, χρόνια μετά, ε, ε, διαδραματίζεται ε, το ε, «Go Set a Watchman». Um, Στην ελληνικά θα το μεταφράζομαι, ε, ε, βάλε ένα σκοπό ή α, πήγαινε στη Σκοπιά, κάπως έτσι πήγαινε σκοπός. Έτσι, είναι, τέλος πάντων είναι από ένα απόσπασμα την Παλαιά Διαθήκη που το έχει πάρει, που το χρησιμοποιούν κάπου μέσα στο βιβλίο ο τίτλος. Α, θα καταφράσεις δεν έχει εκδοθεί ακόμη στα υλικά. Θα εκδοθεί όμως το Δεκέμβριο από τις εκδόσεις Μπέλ, uh, αν θυμάμαι καλά, με μεταφράστρια της ότης 30 ε, Γνωστή και μπορεί να πω, κάνει και καλή δουλειά στις μεταφράσεις. Τυχαία να διαβάζω τώρα κάποιο που έχει πάλι μεταφράσει. Αυτή. Πιστεύω θα το μεταφράσει όμορφα το βιβλίο. Ε, όπως είχα πει και προηγουμένως, είναι θελή και ακόμα και τον ίδιο του συγγραφέα θελή θάρρος να πάρεις κάτι εμβληματικό και να προσπαθήσει να το συνεχίσει ή να ε, χτίσεις πάνω σε αυτό. Και προσέξτε να για ένα τόσο εμβληματικό βιβλίο που ε, αποτελεί μέρο τη διδακτές σύλλησης στα να το πω έτσι, στα αμερικανικά, σε έρκετα αμερικανικά σχολεία ή κολέγια. Τα ήθελα τα πιο πολύ μελετημένα, πολύ συζητημένα βιβλία, πολύ βραβευμένα, κυρίως για τη στάση που έχει απέναντι στις φιλετικές διακρίσεις και το α, ρατσισμό. Και έρχεται τώρα το Ghost at the Watchman που τα ανατρέπει αυτά. Να σα το πω. Βλέπουμε μια τα χρόνια, οι ήρωες έχουν α, μεγαλώσει και βλέπουμε μία άλλη σκοπιά, μία άλλη οπτική γωνία, μία άλλη πτυχή η οποία α, κάπου γκρεμίζει, κάπου ανατρέπει, κάπου αλλάζει αυτά τα οποία α, είχαμε, τις εικόνε που είχαμε σχηματίσει α, για τους βασικούς ήρωες το βιβλίο γιατί τις που είχαμε σταματήσει στο μυαλό μας τις αλλάζει, τις ανατρέπει ε, να πω ότι βέβαια ε, εντάξει να μην σε πω ακριβώς τι γίνεται και πως γίνεται ε, δεν είναι ένα βιβλίο που έχει ε, που είχε σκοπό να το εκδώσει σε εγγραφές, το είχε γράψει το είχε γράψει μου φαίνεται και πριν από το σκοτώ, από τσίφια ε, δεν προχώρησε στην έκδοψή του ποτέ ε, και τώρα το ανακάλυψε λέει Λένε από εκδότης κάποιος Θα και εκεί πέρα από του, τους συνδεκάτες. Το την πιέσανε και δέχτηκε τελικά να εκδοθεί. Ε, εγώ θα πω ότι καλά έκανε και χάρη και αποκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Αλλά α, δεν έχει νόημα να το διαβάσετε. Ε, μόνο του ε, θα πρέπει πρώτα... Απαραίτητα, κατά τη γνώμη μου, να διαβάσετε το «Οταν σκοτώνει τα κοτσίφια». Ε, όχι μόνο για το χρονολογικό του θέματος, έτσι, βάλτε και αυτό, αλλά δεν θα, ούτε θα, αν, όπως έχω γράψει και στην κριτική μου, στο Goodreads, όσοι ε, την έχετε διαβάσει, ε, εάν ε, δεν ήταν η συνέχεια του «Οταν σκοτώνει τα κοτσίφια», θα ήταν ένα βιβλίο που ασχολείται με τι εσωτερικέ αναζητήσεις κάποιων έτσι, στον Αμερικανικό Νότο την εποχή τα αυτά χρόνια με τις αφιλιτικές διακρίσεις το 40, το 50 έτσι, αυτά. και ε, όντας ασχολούμαι περισσότερο με, α, με χαρακτήρες με τους ήρωες με τις α, συγκρούσεις τους αν θέλετε, θα ήταν ένα μέτριο βιβλίο. Η μεγάλη αξία που έχει αυτό το βιβλίο και προσωπικά το θεωρώ ότι ίσως, ελπιστο κλάσμα για κάποιους, θα θεωρείται και αυτό εισάξιο. Ε, το ιστούργημα, γιατί όχι σε κάποια χρόνια, θέλει το χρόνο, το κατατεκνώνουν είναι η αντιδιαστο, αντιδιαστολή στην οποία έρχεται με το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια και πραγματικά ε, μπαράβο στη Χαρπορλή που το Εξέδωσε γιατί γιατί α, κάναμε, κάναμε, γενικά, α, οι αναγνώστε ή συντάξει, οι συντάχτες, η πολιτική ανθρωπότητα, ξεδανικεύσαμε και αυτό είναι κάτι που ένα λάθος που κάναμε πολύ συχνά και είναι πέτοιο πολλών δεινών, ότι πολλές φορές κάτι που μας αρέσει, κάτι μας βολεύει, Κάποια κατάσταση, ιδεολογία, βιβλίο, εργοτέχνης, Έτσι, άνθρωπο το εξειδανικεύουμε. Το εξειδανικεύουμε αγνώντας ε, και το δίνουμε διαστάσεις, του προσδίδουμε διαστάσει, ιδιότητε κλπ. Μυθικέ που ε, δεν τι, μπορεί και να μην τι είχε ποτέ. Ε, έτσι ακριβώ έγινε ε, και με το Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια. Το οποίο ωραία, ήταν όντω ωραία σε ιστορία. Μιλάει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο Βύσκολα θέματα, διαβάστε το, ξανά είπα, διαβάστε το, αφήστε το να καταλαγιάσει μέσα και μετά από καιρό έτσι δεν θα ήλθει καπάκι, διαβάστε και το Go Set a Watchman, πήγαινε βάλε φύλακα, δεν ξέρω πώ θα το μεταφράσουμε σε ελληνικά, δεν ελληνικά δερνήμιδικες μεταφράσεις της παλαιάσης της κοινή διαθήρισης, θα δούμε πώς θα το μεταφράσεις ό,τι οι τρινταφύλοι τη έχουν πιστοσύνη, αλλά... Α, πιστεύω ότι πρέπει να τα διαβάσετε. Ε, τάξη, ε, είναι, όπω είπα, η ξυδανίκευση ε, έχει, έχει πολλέ παγίδες Ας Την παγίδα του να, να απομακρυνόμαστε χωρί να το καταλάβουμε από αυτό που πραγματικά είναι ή α, λέει κάποιος κάτι αυτό, από την ουσία και να στεκόμαστε στην εικόνα που έχουμε χτίσει για αυτό και έτσι με αυτό το βιβλίο τώρα η Χαρπερλί έρχεται και μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να εξειδικεύουμε ε, όποιος εξειδικεύει κάνει ε, λάθος να το πω έτσι και τα πάντα μπορεί να μην είναι όπως φαίνονται ε, Σχηματίσαμε, εξειδικεύσαμε. Ε, Όλοι το κοινό κριτική κάποια πράγματα από τους κάποιους ήρωες, αν θέλει, κάποια στάση ζωής από το όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια. Ε, και να, έρχεται τώρα η συγγραφέα και μας λέει, είδατε τι παθαίνετε όταν εξειδανικεύεται. Δεν είναι άνθρωποι, είναι κι αυτοί. Έχουν και δυναμίες, δεν είναι αυτό που νομίζετε ε, Έχουν και κάποιες που μπορεί να κάνουν και λάθος. Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουν από μία εικόνα δεν μπορείς να κρίνεις φοροκλήρη ζωή, έτσι. Και πόσο μάλλον από μία εξιδανίκευση, ε, δεν μπορείς να κρίνεις ε, την ουσία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στις μέρες μας, που τινούμε εύκολα, και βοηθάει σε αυτό οι πιστες γνώση πληροφορίες, τείνουμε πάρα πολύ εύκολα να α, προωθούμε, να εξεδενικεύουμε, να αφορίζουμε, έτσι, Ο... όλοι μαζί. Ε, μαζικά πιο σωστά ε, γρήγορα λόγω της ταχύτητας διάδοσης πληροφορίες που λέγαμε και με το προηγούμενο βιβλίο και με απόλυτο τρόπο ε, καμιά φορά ε, να χάνουμε φορά, και σχεδόν πάντα χάνουμε ε, την ουσία και ξέρετε αυτά τα πία αυτή η αφορισμή η απόλυτη θεωρήση οτιδήποτε στην ουσία αυτό είναι που υποτίθεται να προσπαθείς να αποφύγεις και εμείς που διαβάζουμε οτιδήποτε και θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι καλό για τον εαυτό μας και για τις πώς να το πω και για διευρύνει το υρίσμα κλπ πρέπει να είμαστε ακριβώ πολύ προστατικοί να μην Εξειδανικεύουμε, γιατί πέφτουμε στην ίδια παγίδα, στην παγίδα της μυσαλωδοξίας, της αθελωτυφλίας Πρόσφατα. Γενικά το απόλυτο έχει στην παγίδα ακριβώς το απόλυτο και της ε, εξειδανικεύσης και μετά γίνομαστε και ε, δοκματική και πάει περίπατο η διεύρεση των οριζόντων. Επομένω, συμβουλή μου είναι... Ε, Μπορείτε να το πω και στα αγγλικά. Είμαι λίγη που μόνοι. Δεκέμβριο από ό,τι διάβασα. Θα κυκλοφορήσω και στα ελληνικά. Εν τω μεταξύ μπορείτε πολύ εύκολα και κυκλοφορείτε και χρόνια και να βρείτε. διαβάστε το σκοτών τα κοτσίφια για να είστε έτοιμοι να διαβάσετε το τι γίνεται κάποια χρόνια μετά στο Go uh, Set Air Πάμε να ακούσουμε όμως το ε, επόμενο κομμάτι από τα τελευταία νύχτα των PROMS του 2015. Από τα τελευταία νύχτα των Proms του BBC ακούσαμε το Le Figue de Cadiz, οι κόρε του Cadix, του λεω de ε, Πολύ όμορφο κομμάτι, νομίζω έτσι, μπρίκει το ε, μπρίο, ελπίζω να σα άρεσε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο X LibriS του Radio Music Heaven και να. Ε, ολοκληρώσαμε, σας ολοκληρώσω την κριτική μου και την ε, παρουσίαση των βιβλίων που διάβασα ε, αυτή την, ε, την εποχή. Ε, βέβαια, τώρα έχω ξεκινήσει και διαβάζω δύο ταυτόχρονα. Εντάξει, είναι διαφορετικά ήδη, κάπως θα τα καταφέρω. Ε, διαβάζω τη μικρή ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, της Κρόντιμος σε, σε μετάφραση σώτη 30 φύλου, που λέγαμε και μετά από παρενέσεις και α, συμ, συστάσεις γνωστών α, αποφάσισα να ξεκινήσω και άλλη μια σειρά επικής φαντασίας συγγνώμη φαντόζη το ξεκίνησε λοιπόν το σκύπος του φεγγαριού από τη σειρά μάλαζαν Fallen Empires Πάση περιπτώσει θα... θα δείξει. Είμαι ακόμα στην ασκή. Θα σας κρατάω ενήμερους, βέβαια. Καταρχάς, να πω κάτι... Τη, ε, η εκπομπή, η επόμενη εκπομπή στις 8 που το «Επιλεκτικά και έντεχνα» του g -Mast. Σήμερα δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Θα είναι μαζί στο g με τα «Επιλεκτικά και έντεχνα» αύριο στις 8. Στις 6 τη Δευτέρα, μην ξεχνάμε, το Lift Rock» το, με το Πέτρο. Ε, δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει. Νομίζω ναι, θα πρέπει να γίνει η ε, γενικά αυτές τις μέρες θα μας συγχωρήσετε, θα στις επόμενες για σιγά σιγά μαζευόμαστε και θα είμαστε με φουλ πρόγραμμα όσο προχωράει ο, ε, ο μήνας. Να ασχοληθούμε τώρα λίγο βέβαια με, το, ε, με κάτι που περίμενα αρκετό καιρό να γίνει ε, και μιλάω για το συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα 3 και 4 Οκτωβρίου Παρασκευή, ε, Σάββατο και Κυριακή. 3 και 4 Οκτωβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, θα γίνει στην Αθήνα το Φαντάστικον, το πρώτο ελληνικό α, συνέδριο Φαντασία. Και ε, αν θυμάστε, είχαν και όσοι ήταν τυχαίροι, παρακολουθήστε, είχαν γίνει κάποιες προ, κάποια προσυνέδρια, κάποιε προεκδηλώσει ε, από πέρσι. Και, ε, κατάφεραν οι διοργανωτές, κατάφεραν τα σαν όλα και έτσι θα έχουμε ε, τη χαρά να έχουμε και στην Ελλάδα το πρώτο έτσι, συνέδριο του φανταστικού το οποίο ελπίζουμε να πάει, που θα έρθει να βάλει κατά από μια κινησταγή, ένα σωρό α, έτσι, δραστηριότητες α, και θα δώσει ένα βήμα σε όλο τον κόσμο που αγαπάει και ασχολείται με τη λογοτεχνία και όχι μόνο του το φανταστικού με τη τα τη μουσική με τις ταινίε του φανταστικού, έτσι. Και θα ευελπιστώ, έχω αρχίσει να κάνω σοβαρό σοβαρού απρόκτου, όπως έχω πει, θα, θα παρακολουθήσω και εγώ και φυσικά θα σας έχω τι την απόκριση, έτσι. Ε, έχω πει πάρα πολλές φορέ ότι το φανταστικό Άνταση, είναι ένα από τα αγαπημένα μου Ήδη, έτσι και μ, τα μέγιστα, θα έλεγα, έχει συμβάλει σε αυτό, ποιος άλλος, ο Τόλκιν με το χομπίτ των δαχτυλίων και φυσικά του κορυφαίο για μένα, Σελμπαρίλιν, κάτι άλλο μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά δεν θα τώρα σε τέτοιες ιστονοσυμασίες είναι τέτοια βαρύτητα του έργου του Τόλκιν νομίζω και πέρα δεν, δεν υπάρχουν διαφωνίε. πάση περιοδοστάς θα σας πω και αλλά για το φανταστικό, πάμε όμω να περάσουμε τώρα γιατί ε, ε, στα τελευταία ε, κομμάτια γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένο, περνάμε στο τελευταίο ή μία ώρα της και να προλάβουμε να ακούσουμε και τα κομμάτια Α, αυτά αυτή τη μικρή επιλογή που μπόρεσα ε, και σα έβαλα από τα κομμάτια που ακούστηκαν γενικά, πολύ περισσότερα, έτσι. Ε, στα πάμε, τώρα, θέλω να το μόνο, θα ακούσουμε τα κομμάτια τα οποία ακούγεται κάθε χρόνο στο κλείσιμο των πρόμων στο Λόγιο Ραντοϊχώρ, κομμάτια τα οποία είναι, α, το έτσι, παραδοσιακά κατά κάποιο τρόπο πατριτικά, αν θέλετε, ε, Βρετανικά και ε, αξίζει τον κόπο να ψάξετε ε, στο YouTube, που αλλού, έτσι να ψάξετε να βρείτε ή ακόμα και από την επίσημη στο σβήνιο του BBC. Υπάρχουν αρκετά κλωφρόνια και τα βίντεο, κάποια βέβαια για... <μπορώ> Μπορείς ποτέ να το καταλάβω αυτό. Ε, για λόγους πνευματικών δικαμάτων, λέει δεν μπορούμε να τα δούμε σε άλλε χώρε. Τώρα ε, μην μιλάμε για τέτοια καλλιτεχνικά γεγονότα εντάξει δεν θα απαιτήσει να το δείξει live έτσι για τους όποιους διαφημιστικούς λόγους κλπ έχουν αλλά όταν μιλάμε για την επόμενη μέρα την επόμενη εβδομάδα τι, τι νόημα έχει ε, όταν μιλάμε για τέτοια γεγονότα τα οποία υποτίθεται είναι η θέληση να είναι παγκόσμιας πολιτιστικής εμβέλειας τι νόημα έχει τώρα να δεν μπορώ εντάξει. Ούτε και ασχολούμαι με το θέμα. Κάτι α, γενικά με όλη αυτή την υπόθεση είναι αυτό που λέμε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δενημαρκίας και ελπίζω να αναγνωρίζετε που έρχεται αυτό το κουτ. Ε, ναι, γιατί όχι. Ο, μέχρι το τέλος της εκπομπής, ας μας το δηλώσετε εδώ πέρα. Ξέρετε πώς είναι επικοινωνίστε. Είπαμε είτε μέσω Facebook στο Xlibris, είτε στο... Ε, Μέσω του player του σταθμού, είτε με εγγραφή σα στο Music Heaven, στο chat, έρχεται λοιπόν να μας λέτε που είναι η ε, ε, ελληνική μετάφραση. Σε ελληνική μετάφραση, το ακούω την παράθεση, α, κάτι πιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Όπως λέγανε τη Δανία κάποτε. Έτσι λοιπόν, πάμε όμως εμείς να αρχίσουμε να ακούμε τα κομμάτια που παραδοσιακά κάθε χρόνο γίνουν τα BBC Prom's mm Πολύ γνωστό και εύθυνο αυτό το κομμάτι. Ε, the Silurus Hornpipe, μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία, η Ιταλική Αυτοκρατορία ήταν μια μεγάλη ναυτική δύναμη και εκεί βασίσαν όλο του τον τον πλούτο και την ίσχυ. Ε, σε αυτό το τελευταία κομμάτια των Πρόμψ, ξέρω να σου πω ότι συμμετέχει πολύ ενεργά και το κοινό. Και πραγματικά πιστεύω, αξίζει τον κόπο, ψάξτε το λίγο, last night of the Πρόμψ, με σημασία ποια χρονιά, ε, και να δείτε τι γίνεται. Ειδικά σε αυτά τα τελευταία κομμάτια, θα είναι Είχαμε από αποζωντανή ηχογράφηση, τα ακούγατε το κοινό να τραγουδάει. Αυτό είναι ένα κομμάτι παραδοσιακό. Το κοινό κάνει φασαρία για να μπερδέψει ε, το μουσικό που παίζει. Έτσι και προσπαθούν να τον βγάλουν σφυρίζοντα και θέατρο, να τον βγάλουν οφτιούν, να τον βγάλουν εκτό ρυθμού. Είναι ένα από τα κλασικά παιχνίδια κάθε χρόνο. Ε, έλεγα προηγουμένω για το Fantasticon, το οποίο είναι, έχει και Η λογοτεχνία του φανταστικού. Είπαμε ένα σημαντικό κομμάτι τη λογοτεχνία και υπάρχουν και. Πάρα πολλά ε, εκδηλώσεις και εργαστήρια, ε, πολλά εκ των οποίων αφορούν τη συγγραφή, τη λογοτεχνία. Και έτσι έχουν άμεσο ενδιαφέρον και για τους φίλους της εκπομπή, Γιατί μην ξεχνάτε, οι φίλοι μας ακούνται, μπορεί να μην είστε μόνο οραγνώστες, να έχετε και α, πώς θα το πω, βλέψεις, να γράψετε πάντως... Ε, αν μπορείτε, παρακολουθήσετε, θα έχουν ενδιαφέρον. Και είπαμε, είναι που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας. Αλληλία μόνο δεν θα το ξέρετε, έτσι. Ε, δεν πειράζει. Σε με, ε, θα το Googleάρετε να το πω έτσι. Ή θα το Googleίσετε όπως έχω ακούσει. Μπα, ξέρω, πρώτο μου το γκουγλάρω. Εν πάση περιπτώσει, και την, ε, και, και την Κυριακή, έχουν πολλά... Την από σεμινάρια γραφή, σεμινάρια μετάφραση έτσι για προσφέρει για, για γραφής και παρουσιάσει έχουν και αρκετά για παιχνίδια ρόλων. Θα μπορείτε να δοκιμάσετε και παιχνίδια ρόλων και πέρα, και οδηγίε ξεχωρίζω το φέρμα στο Κρίστο Link θεατρικά χωροδίε, θα σα πω κι άλλα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι από την τελευταία νύχτα των Πρόμψ. Το πολύ γνωστό Ρουλμπριτάνια, το συνορχίστο του Σέρτζεντ, του Άρν, το έργο. Και στα τελευταία νύχτα των Πρόμψ, το ρεφρέν, όπως καταλαβαίνετε, το τραγουδάει όλο το Royal Albert Χορ, αυτή που είναι έξω, κεντρωμένοι. γίνεται ένα χαμός. Και μια παράδοση των Πρόμψ, ότι ο ερμηνευτής ή η ερμηνεύτρια, κάθε χρόνο του συγκεκριμένου κομματιού, φοράει κάποιο περίεργο συνήθω, συνήθως κάποιο κοστομή εποχής φοράει. Δηλαδή, εμφανίζεται μασκαρεμένος κατά κάποιο τρόπο, με κάποιο βέβαιο. Πατριωτικό κοστομή εποχή. Για το φαντάστικο όμω, α συνεχίσουμε γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολλά εργαστήρια, γραφή, έχει αναγνώσει, έχει αυτό. Να σταθώ. Θα έχει θεατρικό από το Σύλλογο Φιλωτών για το Μόρμπεγγελ, μαύρο σπαθί τη μοίρα. Όχι, θα πάτε να διαβάσετε τα παιδιά του Χούριν, δεν πρόκειται να σα πω τίποτα. Έχει χοροδία. Fantasy Core Live θα έχει τα βραβεία. Ε, για το διαγωνισμό, για το που διαγωνώνει. Θα έχει ζωντανή και ελληνική μουσική το Σάββατο το βράδυ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα του Σάββατο και φυσικά να πω ότι οι φίλοι μα από το, το Spoiler Alert θα έχουν στάντε εκεί πέρα και συνέχεια θα είναι κάποια από τα παιδιά το Spoiler Alert θα το πλησιώνουν. Επομένω μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να πείτε ότι ξέρετε, σας ξέρω από το Ex Libris ή ακόμα το Ex Libris, συμμετέχω στο Goodreads, στους βιβλιοσκόλλητες και σε ευκαιρία να τους γνωρίσετε και να γνωριστούμε ε, όλοι. Ε, γι' αυτό γίνονται εκδηλώσεις. Αυτές είναι μια ευκαιρία να βρεθούν, να δείτε πως ένα είδος που μαζεύει, παντρεύει, όχι μόνο τη, παντρεύει τη συγγραφή, παντρεύει την άγνωση, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι, το θέατρο και είναι από τα λίγα είδη, πιστεύω, που του καταφέρουν αυτό. Ας όμως το επόμενο τραγούδι που ακούγεται παραδοσιακά κάθε βράδες πρόμψ, ένα κομμάτι που που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς δεύτερο ε, εθνικό ύμνο της ε, Αγγλίας Ακούστε το Έτω ένα έλγαρ, Pumpen Circumstance March, νούμερο ένα, και πιο γνωστό βέβαια σαν Land of Hope and Glory, γη της ελπίδας και της uh, δόξας. Νομίζω για ένα πολύ πατριωτικό τραγούδι. Το... Ε, στο φαντάστικο να σα είπα για το Σάββατο, ξέρω πω, και για τι εκδηλώσει τη Κυριακή εκτό βέβαια διάφορα σεμινάρια κλπ. Ε, έχει αναγνώσει και έχει και κάποιε ταινίε κρουμίκους, και, και έχει και δρόμενα και χορό. Και έχει και κάτι που ε, διοργανώνεται με πολύ επιτυχία τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα μα. Έχει κοσπέι ε, ή αλλιώ έχει την παρελασία κοστομιών του φαντάστικων. Οι δύο ομάδες αυτές, θα, ε, δεν ξέρω πώς ξέρετε τι είναι το cosplay. πρόκειται για ε, ανθρώπους οι οποίοι ε, δίνονται και προσπαθούν να μιμηθούν ε, αγαπημένους χαρακτήρες από σειρέ ε, φαντασίας και ε, από διαφορέ και πολύ συχνά από κόμικ. Ε, τα κόμικ θα είναι το πιο συχνό και δεχτρευόντος και από σειρές φαντασίας έχει διοργανωθεί και άλλα βέβαια στη χώρα μας δεν είναι το πρώτο αλλά δεν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία είναι το πρώτο που στα πλαίσια του συνεδρίου φαντάστικων και θα είναι αφιερωμένο βέβαια περισσότερο σε κοστιμία που έχουν να κάνουν με φάνταση με τον κόσμο της φαντασίας και θα έχει πάρα πολύ να ενδιαφέρον όπως και οι περισσότεροι της, α, να δούμε τις σερμηνίες και τα κοστούμια αυτά ε, να συγγνώμη παράληψεις εδώ και ώρα έχω παραλήξει να καλυσπηρήσω και την τακτική φίλη της εκπομπής τη Jenny η οποία, την οποία ελπίζουμε να δούμε και από κοντά και στο Φαντάστικον την ε, περιμένουμε, ελπίζουμε να... Να έρθει η Τζέννη, πιστεύω που μα ακού. Κατάλαβε τώρα. Έλα. Λοιπόν, ε... ξέχασα να πούμε Είπαμε την εμπερική. Με... Ε, Συγγνώμη, 11 το πρωί με 9 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή είναι οι εκδηλώσει. Και καθώ φτάνουμε στο τέλο τη εκπομπή, να θυμίσω ότι το επιλεκτικά κέντεχνα δεν θα μεταδοθεί σήμερα, θα μεταδοθεί κανονικά τη Δευτέρα στις οκτώ ε, το εξλίμπρι θα δώσει η την στην επόμενη κυρήκη να θυμίσω στις πέντε, με εφτά όχι έξι με οκτώ όπω το συνηθίσει ε, μία ώρα πιο μπροστά yeah. και κλείνοντας σιγά σιγά πάμε και στα τελευταία μας κομμάτια για η 3 τρία κομμάτια πιο σύντομα έχουν μείνει λοιπόν πρώτα ακούσουμε το Jérusalem, η Ιερουσαλήμ του Χουμπερ Πάρη και στην ορχήστρωση του Edward Alkalpalli. Πάμε να το ακούσουμε και να επανέλθουμε. Ήταν το «Jerusalem» του Hubert του Edgar, ένα από τα τραγούδια που κοίγεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα proms στο Royal Hall. και όπως είπαμε, αξίζει τον κόπο να τα δείτε αυτά στο YouTube, να δείτε <σομίως> τη συμμετοχή ε, του κόσμου σε όλο αυτό το, το δρόμο. Το τι γίνεται πριν, να σου πω βέβαια, να βρείτε εισιτήρια, πριν να έχετε προνοήσει ε, για μήνες, ε, ειδικά για την τελευταία νύχτα, μήνες πριν και ε, θυμάμαι, νομ, δεν ισχύει και και τώρα, αλλά παλαιότερα που είχα κοιτάξει, υπήρχε όρο να πούμε, δεν μπορούσε να αγοράσει εισιτήρια μόνο για την τελευταία νύχτα των πρόμητρων. Αν είχε αγοράσει εισιτήρια και για άλλε εκδηλώσει, δεν ξέρω τι όριο είχαν, τότε δικαιούσου να συμμετέχει στην αγορά εισιτήριων, το οποίο φυσικά γινόταν αναρπαστα. Ξαφανιζόταν σε, σε ώρε, σε, σε λεπτά, ίσω δεν το ε, συζητάμε. Ε, και έχουν και μια πολιτική φθηνών εισιτήριων ε, για, για τα. Ε, για τα πρόμψ το κρατάνε αυτό είναι σχετικά ε, οι τιμές τους πάρα πολύ καλές ε, και κλείνουν παραδοσικά Βρετανοί είναι εκλοί με ένα άλλο πασίγνωστο ε, πασίγνωστο τραγούδι ε, πασίγνωστο Βρετανικό και το οποίο δυστυχώς το ακούμε πολύ συχνά τελευταία τώρα στα όσοι παρακολουθούμε Grand Prix. Πες πάμε. Και φυσικά δεν περιμένετε και κάτι άλλο. Οι Βρετανοί κλείνουν συνήθως πάντοτε με τον Βρετανικό Εθνικό Υμνο στι τέτοιε περιστάσεις. Είναι περήφανοι και γιατί να το κλείψουν για τη χώρα τους. Μακάρι να είμασταν όλοι οι λαοί έτσι, περήφανοι. Και ε, πάμε και θα κλείσουμε. Βέβαια δεν κλείνουμε αυτό τα prompts. Επομένως... Ε, εγώ θα σα χαιρετήσω, να σου φτιάξω να κουλάω στο τελευταίο κομμάτι με το οποίο κλείνουν και τα πρόμως κάθε χρόνο. Ε, να δώσουμε ραντεβού, να θυμίσουμε το ραντεβού μα. Είναι για την επόμενη Κυριακή. Κυριακή των... Κυριακή των... Κυριακή των... Και ποια κυριακή θα είναι το κλώκο, τώρα κλώκοντα, τελευταία. Λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στη στις... Σπίτρα. Πέντε το απόγευμα, μην το ξεχάσετε, το Ex θα είναι πάλι εδώ μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ για την ακρόση, για τη συντηροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε η εκπομπή και να σας ε, δούμε πάλι εδώ την, στην επόμενη εκπομπή. Και το τελευταίο κομμάτι με το οποίο συνήθως το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, αποχαιρετούν ο τρόπος τους να λένε επανειδήμοι και το οποίο το έχουμε ακούσει ε, κι άλλες φορές σε αντίστοιχες Old Lang Syne, λοιπόν, και ε, από μένα. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Should o the quaint